Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, Λόγος 16. Περι φιλαργυρίας, καθώς και περιακτημοσύνης. Πολλοί από τους σοφούς διδασκάλους μετά από τον προηγούμενο τύρανο συνηθίζουν να τοποθετούν τον παρόντα μυριοκέφαλο δαίμονα της φυλαργυρία. Και για να μην μεταβάλουμε τη σειρά των σοφών εμεί οι άσοφοι ακολουθήσαμε τον ίδιο κανόνα και την ίδια απόφαση. Έτσι αφού μιλήσουμε λίγο με την αρρώστια θα μιλήσουμε έπειτα εν συντομία και για την κατάσταση της υγείας. Δεύτερον Φιλαργυρία είναι προσκύνηση των ειδόλων θυγατέρα της απιστίας προφασίστρια νόσων μάντις γυρατιών, υποβολεύσαν ουρίας προμηνητή λιμών. Τρίτον. Φιλάργυρος είναι εκείνο που καταφρονεί τις ευαγγελικέ εντολές και τις παραβαίνει ενσυνείδητα. Όποιος απέκτησε αγάπη διεσκόρπισε χρήματα. Όποιος όμως ισχυρίζεται πω συμβιβάζει στη ζωή του και τα δύο, αυταπατήθηκε. Τέταρτον, όποιος πενθεί για τις αμαρτίες του, απαρνήθηκε το σώμα του, διότι όταν το εκάλεσε η περίστασης, ούτε αυτό το λυπήθηκε. Πέμπτον, μην ισχυρίζεσαι ότι μαζεύεις χρήματα για τους φτωχούς, διότι δύο μόνο λεπτά αγόρασαν την Ουράνιο Βασιλεία. Η χήρα, στο ΚΑ του ΛΟΚΑ. Έκτον, ο Φιλόξενος και ο Φιλάργυρος συναντήθηκαν και ο Δεύτερος αποκαλούσε τον πρώτο αδιάκριτο και ασύνετο. Εύδομον, όποιος νίκησε το πάθος αυτό της Φιλαργυρίας έπαυσε να έχει μέριμνες Όποιος είναι δεμένος μαζί του ποτέ δεν θα κάνει καθαρή προσευχή. μάλλον καλύτερα να το διαβάσουμε «καθαρά προσευχή», όπως το έχει ο Άγιος και όπως έχει κάπως τυποποιηθεί. «Καθαρά προσευχή». Όγδον Αρχή της φιλαργυρίας Η πρόφαση της ελεημοσύνης Τέλος δε αυτής Το μίσος προς τους φτωχούς «Έως ότου κάποιο συγκεντρώσει τα χρήματα» Κάνει ελαημοσύνες. Όταν όμως τα συγκεντρώσει, σφίγγουν τα χέρια του. Ένατον. Είδα ανθρώπους φτωχούς ως προς τα χρήματα, οι οποίοι επλούτησαν στη ζωή των φτωχών πνεύματι, δηλαδή πλούτησαν στη μοναχική ζωή, και έπαυσαν πλέον να ενθυμούνται την προηγούμενη φτώχεια τους. Δέκατον. Ο φιλοχρήματος μοναχός είναι ξένος προς την ακιδεία. Ενθυμούμενος κάθε ώρα τον Αποστολικό λόγο ο αργός μηδέες θιέτο, Δευτέρα τρίτο κεφάλαιο, στίχος 10, καθώς και το άλλο που λέει εχίρες τα χέρια δηλαδή, αυτές, διακόνησαν εμεί και τις είναι εμεί». Το λέει ο Αποστολός Παύλος στις πράξεις στο εικοστό κεφάλαιο Ενδέκατο Η ακτιμοσύνη Είναι απαλλαγή από τις φροντίδες Αμεριμνία του βίου Οδηπορία ανεμπόδιστη Αποξένωσης από τη λύπη Πίστης στις εντολές του Θεού Αυτή είναι η ακτιμοσύνη Δωδέκατον ο ακτίμων μοναχός είναι Κύριος όλου του κόσμου. Έχει αναθέσει στο Θεό τη φροντίδα του και με την πίστη του αυτή τους έχει όλους δούλους του. Δεν θα μιλήσει σε άνθρωπο για τις ανάγκες του, ο ακτίμων μοναχός. Όλα δε όσα του προσφέρονται τα δέχεται σαν από το χέρι του Κυρίου. Ο ακτίμων εργάτης της αρετής είναι ιός της αποσπαθίας και αυτά που έχει θεωρεί σαν να μην τα έχει. Όταν ήρθε η ώρα της αναχωρήσεως από τον κόσμο αυτό, όταν ήρθε η ώρα της αναχωρήσεως για την άσκηση, τα θεώρησε όλα σαν σκύβαλα. Εάν όμως λυπείτε για κάποιο πράγμα, σημαίνει ότι δεν έγινε ακόμη ακτήμων. Ο ακτήμον άνθρωπος έχει καθαρά προσευχή, ενώ φιλοκτήμων προσεύχεται έχοντας το νου του σε υλικά πράγματα. 13. τρίτον, όσοι ζουν όσοι υποτακτικοί, είναι ξένοι προς τη φιλαργυρία, διότι εκείνοι που και το σώμα ακόμη παρέδωσαν, τι κρατούν λοιπόν ως ειδικών τους, αυτοί σε ένα μόνο σημείο συνήθως υστερούν, Παρουσιάζονται εύκολοι και έτοιμοι σε τοπικές μετακινήσεις. Δεκατόν τέταρτον Είδα ηλική περιουσία που έκανε μερικού μοναχούς να παραμένουν υπομονετικά στον τόπο τους. Εγώ δεν περισσότερο από αυτούς μακάρισα εκείνου που περιπλανώνται για την αγάπη του Κυρίου. Δέκατον πέμπτον Όποιος εγεύτηκε τα ουράνια, εύκολα καταφρονεί τα επίγεια. Ο άγευστος όμως εκείνων των ουρανίων δωρεών αγάλεται με τα γίνα υπάρχοντά του. Δέκατον έκτον Όποιος, ασκείται στην όποιος ασκεί την ακτιμοσύνη χωρίς λόγο και πνευματική βάση, υφίσταται δύο αδικίες. Κι απ' τα παρόντα απέχει, και τα μέλλοντα στερείται. Ας μη φανούμε λοιπόν, ό, αδελφή μοναχοί, πιο άπιστοι από τα πτηνά, που ούτε μεριμνούν ούτε συγκεντρώνουν τροφές. Μα Έκτο κεφάλαιο στίχος 26 το λέει το αψευδές στόμα του Κυρίου μας. Δεκατον έβδομον Μέγας είναι εκείνο που απαρνείται κατά τρόπον θεάρεστο τα χρήματα. Άγιος όμως είναι εκείνο που απαρνείται το δικό του θέλημα. Ομέν μεν πρώτος θα λάβει εκατονταπλάσια είτε με χρήματα, είτε με χαρίσματα. Ο δε δεύτερος θα κληρομήσει ζωήν αιώνιο. 18 Δε θα λείψουν τα κύματα από τη θάλασσα, ούτε από τον φιλάργυρο η οργοί και οι λύπη Δεκατονένατον Όποιος καταφρονεί τα υλικά, απειλάγει από τις δικαιολογίες και τις αντιλογίες, ενώ φιλοκτήμων και για μια βελόνα ακόμη αγωνίζεται μέχρι θανάτου. 20. Η ακλόνητη πίστη θα περιορίσει τις μέρημνες, ενώ με τη μνήμη του θανάτου κατορθώνεται ακόμη και η απάρνηση του σώματος. πρώτον, Στον Ιόβ δεν υπήρχε ίχνος φιλαργυρίας, γι' αυτό και όταν τα στερήθηκε όλα έμεινε ατάραχος. δεύτερον, Ρίζα πάντων των κακών και είναι και λέγεται η φυλαργυρία. Πρώτη προς τιμόθεων επιστολή. Έκτο κεφάλαιο διότι αυτή είναι που δημιούργησε μίση και κλοπές και φθόνους και χωρισμούς και έκθρες και ζάλες και μνησικακίες και ασπλαχνίες και φόνους. 23. Με λίγη φωτιά μερικοί έκαψαν μεγάλο δάσος. Αντιθέτως, με μια αρετή, άλλοι εσώθηκαν από όλα τα τωρινά και προηγούμενα πάθη. Αυτή ονομάζεται «Απροσπάθεια». Την γέννησε δε η πύρα και η γεύση της αγάπης του Θεού και η φροντίδα για την μεταθανάτιο απολογία. 24. Δεν ξεχάστηκε από τον πολύ προσεκτικό αναγνώστη ο λόγος της μητροκάκου, δηλαδή της μητέρας όλων των κακών γαστριμαργίας, αναφέρει η ίδια η γαστριμαργία σαν δεύτερο απόγονό της στην κακή και πάραδη της το λίθο της αναισθησίας, δηλαδή τη σκληρότητα της καρδιάς. Η γαστριμαργία σκληραίνει την καρδιά, αλλά με εμπόδισε να την τοποθετήσω, την αναισθησία, στη θέση της ο πολυκέφαλος όφης της ιδωλολατρίας, δηλαδή η φιλαργυρία, η οποία, χωρίς να ξέρει πώς, αριθμείται τρίτη στην αλυσίδα των οκτώ παθών από τους διακριτικούς πατέρες. Αφού λοιπόν, χωρίς πολλά λόγια, τελειώσαμε το λόγο περί επιθυμούμε τώρα να μιλήσουμε περί αναισθησίας. Εξετάζοντας την τρίτη στη σειρά, αν και στην τάξη της γεννήσεω της είναι δεύτερη, όπως είπαμε. Έπειτα από αυτή, θα πούμε λίγα λόγια περί Ήπλου και αγρυπνίας, καθώς επίσης και περί της νηπιόδου και ανάνδρου δηλίας. Διότι αυτά τα νοσήματα είναι των αρχαρίων. Ένα βραβείο ακόμη. Όποιος το κατέκτησε προχωρεί σαν άϊλος προς τον ουρανό. Δεκάτη έκτη πάλι. Όποιος ενίκησε σε αυτήν ή έχει αποκτήσει αγάπη ή έπαυσε να έχει μέριμνες.